Ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι Να παίξεις σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις που στιγμή υπάρχουν δράκοι Κάπου υπάρχει να νησί μόνο για μας την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 και συρρυκνωμένο διλαέτη, η γερμανικό Λάντερ. Μα αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Και μια φίλη χώρα, όπω είναι η Γερμανία. Let's uh, give some clear talk.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 για μένα είναι παιχνιδιά! Δεν θα δεν θα μου πείτε. Δεν την διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε η Ελυπήρια. Δεν να μάθετε. Να μάθετε. λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεώτητες. Δεν το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 Wenn sich die späten Nebel dreht, wer wird bei dir Laterne stehen mit dir? Ξένη κατοχή, παρακαλούμε αν δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, είναι, είναι στρατιώτες, ξένοι, για με γραβάτα και δηλαδή. κοστόμι. Πώς το κανάμε το μικρόφωνο, έτσι. Είναι χαρά είναι. φτιάχναμε Πέρα. το μικρόφωνο τελευταία στιγμή. Γεια σας φίλοι του Πλατεία Radio. Γεια Ακούμε σας. την Πάξη Γερμάνικα στο μικρόφωνο της Πλατείας, Παθαμολάκης Παναγιώτης και νυχτερινός τύπος, σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε να είστε όλοι καλά και κάποτε να ελευθερωθούμε. Θεού θέλοντος. Λαού θέλοντος. Λαού θέλοντος. θέλοντος. θέλοντος. θέλοντος. Ε, Χαιρε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 <Γυκλή> <Γυκλή> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλη, όχι. Γιατί μια περιοχή αντιστέκεται με τη των Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στρατόπεδα. <Γυκλή> <Γυκλή> Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστερίκ Ωραία, την περάσαμε στα γρήγορα γρηγορα την εισαγωγή τη εκπομπή. Γιατί και ο νυχτερινό τύπο θα πρέπει να φύγει σε πόση ώρα, τι ωραία ε, πε. Έχουμε, εντάξει. Έχουμε ε, εντάξει. Τζάμπα την περάσαμε γρήγορα γρήγορα-γρήγορα την εισαγωγή ε, τη yes. της εκπομπή. Ε, γιατί ζητάμε στην ωραία σημερινή εκπομπή η οποία έχει φόντο το βαρουφάκι να σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο στη Γερμανία. Ξέρω... Το σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο στη Γερμανία. Ε, δεν νομίζω, εσύ τι λε. Καλά, μεσαίο τη σήκωσε γρήγορα στη Γερμανία. Κοίταξε. Ε... Παρακολουθώ με μεγάλη αγωνία τις εξελίξει και δυστυχώς είμαι πάρα πολύ και μάλλον επειδή εσύ παρακολουθεί καλύτερα τα πράγματα, θα ξέρει ότι και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ε, μάλλον δεν είναι απογοητευμένη από αυτά που συμβαίνει. Δεν είναι κανένα δύο, όπως είπε, ποιο είπε αυτό, δεν ξέρει ότι κανένα δύο άτομα. Κάποιοι απουσίαζαν για να μην πάρουν μια θέση προφανώ. Εγώ επειδή έβαλα και του μέτρησα, τους μέτρησα. Είναι, μεταξύ, είναι 15 με 20 βουλευτέ, οι οποίοι εξέφρασαν, 20 είναι το πικ των βουλευτών οποίοι εξέφρασαν μια ανασφάλεια, α πούμε. Σε αυτού υπάρχουν βουλευτέ οι οποίοι την εξέφρασαν δυνατά την ανασφάλεια, όπω όλα Ναφαζάνη, η πλατφόρμα και όλα αυτά, και πήγαν και πιο μετριοπαθεί, αλλά πολλοί εξέφρασαν ανασφάλεια. Ναι. Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι. Γιατί υπήρχε μια ορμή η οποία κάμφθηκε. Κοίταξε να δεις, ο κόσμος ε, ήδη μιλάει για κολοτούμπες κτλ. Όπλος ο κόσμος που μιλάω έξω στον δρόμο δηλαδή. Και με ρωτάνε, μου λένε τι κάνανε την κολοτούμπα ε, δηλαδή κάπως έτσι. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα νομίζω. Από τη στιγμή που ζητάς παράταση της δανειακή σύμβασης, στην ουσία αυτό που κάνουν είναι να νομιμοποιούνε, Δηλαδή, γίνεται, νομικά γίνεται, γινόμαστε πιο ανίσχυροι. Έγινε κάτι χειρότερο. Δεν ζητήσανε απλά παράτηση τη Δανέκη Σύμβαση. Όταν το κείμενο, γι' αυτό ήταν θέμα το τι θα γραφεί, ε, θα μπορούσε το ΣΥΡΙΣΑ τεχνικά να απαιτήσει να διαχωριστεί η Δανέκη Σύμβαση από το μνημόνιο. Δηλαδή, λοιπόν, να, να συνεχίσει ο δανεισμό χωρί μνημονιακού όρου. Θα μπορούσε να το απαιτήσει. Και μετά να διαπραγματευτεί η Δανέκη Σύμβαση. Άς... Αυτό είναι ας... το πρόγραμμά του τουλάχιστον. Ας... Εγώ δεν μιλάω καν για Άλλο πάνω σου πω. Τώρα γίνεται η παράθεση και του μνημονίου μαζί με, δεν έχεις σύμβαση, με το ε, κείμενο που Κοίταξε, δεν μπορεί να ε, κρατήσει τη δανειακή Σύμβαση χωρί να είσαι σε επιτήρηση κτλ. Είμαστε mm. σε επιτήρηση, δεν είμαστε σε επιτήρηση. Σε τη ναι. στιγμή. Mm. Άρα λοιπόν τι άλλαξε, δεν κατάλαβε. Άλλαξε κάτι. Ο σου λέω ότι έκανα το χειρότερο, δηλαδή. Πέτυνα... Το χειρότερο είναι ότι νομιμοποιούν αυτή τη στιγμή, έτσι, διότι είχαν μια νομπή λαϊκή εντολή ότι σταματήστε με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν και αυτή τη στιγμή δίνουν ζωή, νομιμοποιούν ένα παράνομο κατασκεύασμα το οποίο δεν πέρασε καν από την πουλή. Εσύ την ελπίδα ότι σε τέσσερις μενες μπορεί να αλλάξει κάθε. Θέλω να την έχω την ελπίδα. Δεν ξέρω Γιατί όπως να... καν το κάνουμε είναι τεχνική παράταση ας πούμε. Δεν υπάρχουν από ό,τι κατάλαβα από το mail βορφάκι δεν υπάρχουν όντω μέτρα απολύσεων, και τέτοια. Δη δηλαδή, ε, κοίταξε να δεις νομίζεις ότι οι άλλοι θα έκαναν τις απολύσει ε, αν έβγαιναν τα απέλεια μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες όλο αυτό το κόσμο. θα γινόταν ε, κοινωνική έκλειξη ναι μπορεί και το έκαναν σταδιακά προφανώς μπορεί. έτσι λοιπόν και το θέμα είναι ότι ε, εδώ πέρα θα περάσουν από τη Βουλή κάτι το οποίο θα δικαιώνει τους άλλους δηλαδή θα πάρουν και κάποια μέτρα έτσι και αλλιώ και τα λοιπά. Και ναι, θα διάσουμε την αμυγδαλέζα, α πούμε και κάτι τέτοια πράγματα. Αυτά είναι σημαντικά μέτρα όμω. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σημαντικά μέτρα. Όχι, σημαντικό μέτρο εγώ δεν θεωρώ αυτό είναι σημαντικό μέτρο ασφαλώ. Αλλά ε, το πρώτο μου μέλημα δεν δε θα πρέπει να είναι αυτό. Το πρώτο μου μέλημα θα πρέπει να είναι να αποτινάξω το ζυγό. Να. Δηλαδή να πάψω να είμαι απικία χρέου. Δεν μπορεί α πούμε να βγαίνουν οι άλλοι να λένε εντάξει τα βρήκαμε. Θα εκταμιεύσουμε 20 δις Τα οποία αυτά ε, Θα τα διαθέσουμε στις τράπεζες Όταν θα το αποφασίσουμε εμείς Αυτό δεν έγινε mm. Τις πρώτες μέρες δηλαδή Που με το βαρουπάκι στο εξωτερικό και λοιπά. Αυτό δεν έγινε mm. Αυτά τα 20 δις θα τα δώσουμε για να και στον των τραπεζών Και θα τα φορτωθούμε εμείς ως χρέο ενώ οι πολίτες Εκτός αν το θέμα του χρέου. Τελικά Εκτός ναι με οποιοδήποτε τρόπο, ας πούμε, Υπάρχει, αν λυθεί θέλω το θέμα. Να, ε, να ελπίζω, έτσι θέλω. Δεν ξέρω αν μπορώ, πραγματικά. Ε, ότι σε τέσσερι μήνες θα έχουν έτοιμο το σχέδιο Β mm. και θα τα καταργήσουν όλα αυτά τα πράγματα και τα και... Πάντω, σίγουρα, κάμφθηκε η ελπίδα του λαού και η αντίσταση του λαού και η αντίσταση, Αλλά σήμερα σ... βέβαια έχει μια συγκέντρωση αυτό θα το έλεγα, Α, ναι. Έχι, υπάρχει κείμενο, το έχουμε Α, ανεβάσει το κείμενο για να το ρίξω και εγώ μια μαθιά νάτο, ναι, το... κοινό κάλεσμα, ανταρσία, ανταρσία. σχεδίου Β και ΠΑΜ και σήμερα στις 6 ώρα, σήμερα δηλαδή. στις 6 ώρα, πού ναι, σε μια μισή ώρα στην πλατεία Συντάγματος, δεν θυμάμαι λοιπόν κάθεσα να το διαβάσουμε ναι το νέο Παλαϊκό μέτωπο, αυτή να κίνηση το πάμε συγκεκριμένα Το νέο παλαϊκό μέτωπο. καλεί τον ελληνικό λαό την 5η 26 δεύτερο 15 στι 6 ώρα τα απόγευμα να διαδηλώσει ενάντια τι βάρβαρε πολιτικέ που θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται και, με, μετά και από την πλήρη συνθηκολόγηση τη νέα ελληνική κυβέρνηση με του εταιρείε δανειστέ. Α, ah, και ακολουθεί το κοινό κάλεσμα. Η συμφωνία που συνέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με το Eurogroup αποτελεί συμφωνία για επέκταση μηνού και τη δανεική σύμβαση. Είναι, μνημονία, είναι συμφωνία μνημονία, Είναι συμφωνία ενάντια στην πολύπλευρα εκφρασμένη θέληση του ελληνικού λαού να τελειώνουμε με τη βάρβαρη πολιτική του προηγούμενου διαστήματος. Μέσα στις λίγες αυτές μέρες αποδείχθηκε πως επικίνδυνη ήταν η γραμμή ούτε ρήξη ούτε υποταγή που πρόβαλε η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το πραγματικό δίλημα εξακολουθεί να είναι ανάμεσα στη ρήξη με το χρέο, το ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υποταγή στη λιτότητα, την επιτροπή και την απεικιοκρατική κυδαιμονία. Αποδείχθηκε ότι οι λεγόμενη εταίροι δεν είναι παρά των τραπεζιτών, που το μόνο που του ενδιαφέρει είναι μια στιγμή εκμεταλλευτική, βαθιά αντιδημοκρατική και βαθιά αντιδημοκρατική πολιτική ενάντια στα συμφέροντα των λαών. Γι' αυτό καλούμε το λαό, του εργαζομένου και την νεολαία με διαδηλώσει στι 6 ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, η συμφωνία του Eurogroup Οι εργαζόμενοι θα καταργήσουν μνημόνια και δεν είναι συμβάσει. Για να πάρουμε πίσω ό,τι μα πήραν, να κατακτήσουμε ό,τι μα ανήκει. Μέχρι στιγμή καλούν. Α, μέχρι στιγμή, δηλαδή, είναι ανοιχτό να υπογράψουν κι άλλοι. Είναι ανοιχτό, βεβαίω. Το κουκουέ του στείλανε κάλεσμα κι άλλων. Δέχτηκε. Αρνήθηκε, όχι αρνήθηκε. Να. Δεν απήντησε κάτι. Θα οργανώνει αύριο η συγκέντρωση. Αχ, καλά, γνωστό. Εντάξει, εντάξει, μάχρι, μέχρι στιγμή, καλούν αντερσία, σχέδιο VTA, Προ συγκέντρωση 5, 5 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κλάθη, μόνο. Εντάξει, μα ωραίο, σημαντικό κάλεσμα αυτό το οποίο γίνεται. Εσφαλώς. Και είναι, φυσικά κατά τη γνώμη μου, άργησε ένα τέτοιο κάλεσμα. Και δεν το λέω ότι άργησε τώρα που έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρξε ποτέ κοινό κάλισμα των αντιπνημονιακών δυνάμεων τα προηγούμενα χρόνια. Ε, ε, το ΕΠΑΜΑ, α καλούσε κατά καιρού, έκανε διάφορα καλέσματα. Κάποιοι δεν απαντούσαν καλά, yeah. κάποιοι απαντούσαν αρνητικά και ούτω καθεξή. Και άλλοι καλούσαν, αλλά στην Έξα. πράξη ποτέ δεν έγινε. Μια προσπάθεια σοβαρή να ενωθεί όντω ναι. ένα μέτωπο. Έγινε ένα μέτωπο. Τέλο πάντων, σημασία έχει ότι τα πράγματα έτσι όπω τουλάχιστον μέχρι στιγμή, δηλαδή όταν βγαίνει ο Μιτσοτάκη και λέει Θα ψήφισω και τα λοιπά, βγαίνουν οι Βασόκοι, οι Νεοδημοκράτε και λένε ότι θα ψήφισουν αυτό που θα περάσει από την Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και καλά. Πιστεύω ότι αυτό που φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ και δεν περνάει, αν και πιστεύω ότι οφείλει να περάσει στην Βουλή. Το mail το, το βαρουφάκι, α πούμε, την απόφαση η οποία θα προκύψει από το mail βαρουφάκι. Το, το οποίο ε, ενδέχεται να είναι και γραμμένο από τους Γερμανούς έτσι. Ε, δεν το τόσο πολύ, δεν νομίζω. Γιατί Λείτε ο Σόιμπλε δεν δε δε του άρεσε δε τόσο το Μέντβαλ. Φάνηκε. Εντάξει. Εδώ που τα λέμε. Καλά. Θα προτιμούσαν δε δε να δε έχουν. Δεν και κάτι άλλε δηλώσει, α πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Έλληνε το παρουσιάζουν σαν νίκη αυτό, αλλά εντάξει, δεν μιλάω. Εγώ ξέρω, εγώ ξέρω. Να αυτό όμω η αλήθεια είναι ότι είναι επικοινωνιακό και για αυτό και για εμά. Δηλαδή και τον Σόιμπλε το συμφέρει να δείχνει ότι πέρασε ένα κανονικό νέο μνημόνιο όπω θα πέρναγε από τη Νέα Δημοκρατία. Το άμα το πίνει η μισή αλήθεια. Γιατί δεν έχει μπει νέα μέτρα, α πούμε. είναι αλήθεια. Και του δικού μα το συμφέρει να λένε ότι δεν έχουμε μνημόνιο, έχουμε συμφωνία γέφρα. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το Μεσοπρόθεσμο για παράδειγμα έχει περάσει από την Βουλή. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι αποτελεί νόμο του κράτου. Κατά κάποιο τρόπο. Κατά κάποιο τρόπο. Αντισταγματικό, βέβαια. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Και η ιδανιακή Σύμβαση yeah. είναι Αλλά υπαγόμαστε στο Αγγλικό Δίκαιο και στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου. Έτσι. Και αυτά αντισυνταγματικά είναι και μάλιστα yeah. ότι είναι αντισυνταγματικά και επιβαλώμενα. Το έχει δηλώσει ο σημερινό πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο Πάκη. Ο Πάκη. Το έχει δηλώσει ο ίδιο, δηλαδή δεν το λέω εγώ, το λέει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο και συνταγματολόγο, γιατί εγώ είμαι άσχητο, δεν έχω σχέση με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ε, εάν έβγαζε η κυβέρνηση ένα νόμο που έλεγε ότι με βάση αυτό το νόμο καταργώ το μεσοπρόθεσμο και ότι αυτό περιλαμβάνει. Τι θα γινότανε, ας πούμε, που θα είχε όλη του την κοινοβουλευτική ομάδα σύσσωμη υπέρ του, για παράδειγμα. Έχω ε, ξέσει τι πιστεύω, ότι, φοβε, ότι φοβήθηκε το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως την είδα, τη διαπραγμάτευση διαπραγμάτευ, έτσι όπως εξελιζότανε. Φοβήθηκε το λεγόμενο σχέδιο Ντράγκη. Ποιο είναι το σχέδιο Ντράγκη? Δηλαδή αυτό το οποίο υπόθηκε το στο τελευταίο Eurogroup, ότι άμα δεν βρεθεί συμφωνία... Θα πρέπει και καλά να κλείσουν να γίνει έλεγχο στα ATM. Δηλαδή, να, όταν πηγαίνουν οι πολίτε, να μην βρέσουν λεφτά στα ATM και καλά για να μην γίνει φυγή καταθέσεων. Αυτό θέλω να πω ότι φοβήθηκε. Το τι έγινε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το επιδιώξουν. Η ελληνική κυβέρνηση mm. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή με νόμο, έκτακτο νόμο στη Βουλή να πει ότι η διακίνηση συναλλάγματο από και προς την Ελλάδα ελέγχεται από την τράπεζα την οποία την ελέγχω εγώ. Mm. Έτσι δεν είναι ένα αυτό. Δεύτερον, εάν υποθέσουμε ότι ε, κλείνουν τις κάνουλες ας πούμε και δεν έχει η ρευστότητα η τράπεζα. Μπορούν εγάλιστα να βγάλουν μια κάρτα, μια οποιαδήποτε κάρτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτοί που πληρώνονται τι συνταξει για παράδειγμα, στην, ε, α, τους υποχρέωσαν να βγάλουν μια κάρτα στην τράπεζα, μια ναι. άλλη κάρτα. Ούτως ώστε να μην περιμένουν στην ουρά οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο ATM και να παίρνουν τη συντάξη τους. Ναι. Θα μπορούν ακάλυστα λοιπόν να πηγαίνουν με την κάρτα αυτή στην τράπεζα η οποία είναι υπό τον έλεγχο βεβαίως, του δημοσίου και χρεώνει μέσα εκεί το, το αντίστοιχο ποσό της σύνταξη, το οποίο είναι εικονικό δηλαδή δεν παίρνουν χρήματα στα χέρια τους. Με αυτή την κάρτα λοιπόν η οποία έχει χρήση πιστοτικής Χωρί όμω βεβαίω τόπου κτλ. Θα μπορούσε την καταθέσει την ευτότητα. Να πάει σε ένα κατάστημα και να κάνει τι αγορέ του, να ψεμίσει το φαγητό του, τι ανάγκε του, στο φαρμακείο, τα φάρμακά του κτλ. Διότι και τώρα μπορώ να πάω μια πιστοτική να το κάνω. Πιστοτική βέβαια, mm. αυτέ των τραπεζών τις άλλε. Αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Διότι δεν μπορεί α πούμε να καίγονται στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και να λένε ότι θα βοηθήσουμε του φτωχού και θα κάνουμε κοινωνική πολιτική αλλά εσύ θα πρέπει να καταγραφήσω ότι είσαι και να πας να πάρεις μία ηλεκτρονική κάρτα που θα έχει μέσα όλα σου τα στοιχεία και δηλαδή αυτό δεν είναι ρατσισμός ναι. η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη για τους φτωχού. δηλαδή η κάρτα αυτή θα δηλώνει ότι είμαι mm. αυτό είναι υποτιμητικό εμένα, εμένα με προσβάλλει είναι υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά μου ως πολίτη, ως άνθρωπο και, και ένα στίγμα, αν θέλεις, που η περηφάνεια μου ας πούμε δεν μου το επιτρέπει να, να το κάνω αυτό το πράγμα και όχι μόνο, είναι μια εισαγωγή της κάρτας του πολίτη που έχει δηλώσει η ίδιο ΣΥΡΙΖΑ Το έχω απέξει εδώ προεκλογικά Έτσι, Ο για την ε, κάρτα του πολίτη Δηλαδή τώρα αυτό τι μέτρο είναι ας πούμε, μια αριστερά, επαναστατική, ή δεν ξέρω και περιπρά. Σου μοιάζει για κάτι τέτοιο αυτό Αυτό που παρατήρησα εγώ ότι ενοχλησε πολύ τον κόσμο ε, είναι η αλλαγή, μου το, το είπανε σε πολλά άτομα ότι το παρατηρήσανε, η αλλαγή στο ύφο και του Τσίπρα και του Βαρουφάκη από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, από την πρώτη του ομιλία στη Βουλή, η οποία ήταν συγκινητική, και για μένα ήταν και αλληθινή. Δηλαδή, φάνηκε ένα άνθρωπο πιο νέο από του άλλου, δεν είναι βουτυγμένο, σα κατά όπω ήταν οι άλλοι, με μια χρειά φωνή του η οποία ήταν συγκινημένη, η οποία έλεγε ότι είμαστε κομμάτι του λαού, ξέρει μια συγκινητική ομιλία, ελπίδα. Yeah. Και ξαφνικά, αν βγαίνει ένα διάγγελμα. Το οποίο θύμιζε διάγγελμα σαμαρά. Ένα ψυχρό διάγγελμα, το οποίο σου λέει ότι καταφέραμε αυτό, φτάσαμε μέχρι εκεί. Το βλέμμα του βλέπει είναι παγωμένο, όπω ήταν του σαμαρά το βλέμμα, δηλαδή μια μεταμόρφωση ξαφνικά. Και ο Βαρουφάκη, από τη μαγιά τη συνάντηση με τον Ντάισεμπλουμ, τη κινήσεις, του μορφασμού και αυτά, βγήκε ένα Βαρουφάκη που ήταν δηλαδή και τον έβαλε σόιμπλε σε ένα panic room μέσα και τον έδερνε. Δηλαδή δεν τον πρόσεξε. Βγήκε δαρμένος, δαρμένος απέξω, δηλαδή είχε ένα βλέμμα κουρασμένο, εντάξει που ήταν και την πολύ ωραία διαπραγμάτευση κουρασμένο mm -hmm. Αλλά φαίνεται ένα βλέμμα κουρασμένο, ένα γέλιο λίγο παγωμένο, ένα πράγμα, δηλαδή μου λες και τους δεύναν Είναι πολύ πιθανό, mm -hmm. είναι πολύ πιθανό να του δεύναν, δηλαδή θέλω να πω ότι πραγματικά δεν ξέρω ποιους εκβιάζουν και με ποιον τρόπο Είναι δεδομένο ότι γίνονται εκβιασμοί γιατί εδώ πέρα τώρα δεν μιλάμε για... Okay. Δεν πρόκειται, α πούμε, για κάποιον Σόιμπλε και πέντε ανθρώπους ε, που βρίσκονται εκεί στι κυβερνήσει και πέντε ε, δικού μα εδώ πέρα κτλ. Εδώ μιλάμε για μία κλίκα, μιλάμε για απάνθρωπου τοκογλύφου εγκληματίε που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εχθέ, νομίζω, ή σήμερα, ή εχθέ, σε μία γυναίκα με το παιδί τη. Του είχαν κόψει μια, ένα επίδομα που παίρνανε κτλ., και, και αφού τελεσυδίκησε και το έχασαν αυτό. Δηλαδή διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να κερδίσουν αυτό το φύλλο που πέρνανε, πιάστηκαν το χέρι και πήγαν από το μαλλικό. Νομίζω στη στην mm. Κάθε μέρα σκοτώνονται άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αυτό. Mm. Και εδώ πέρα δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο δρόμο πέρα από τη ρήξη. Εδώ όμω είναι αυτό και θέλω να καταλήξω. Είναι ευθύνη τελικά μόνο του Σύριε αυτό. Γιατί όταν βλέπει ότι στι ίδιε δημοσκοπήσει οι οποίε δίνουν όσο αξιόπιστες μπορεί να θεωρήσει κανείς, όσο θεωράνε αξιόπιστες. Αλλά μία δημοσκόπηση που έβγαζε το ΣΥΡΙΖΑ ότι χάνησε εκλογές, ξαφνικά βγαίνουν δημοσκοπίσεις το ΣΥΡΙΖΑ που λάμβανε, όχι χθε. στην αρχή mm -hmm. της πρώτης κινήσεις, τη συντηρητική υποστήριξη του ελληνικού λαού. Μα και τώρα, ε, προσφάτως έγινε πριν δυο-τρει μέρες, ας πούμε, που έγινε μία δημοσκόπηση. Και το 87% του λαού ήταν με το σύμφωνο. Καλά, γιατί δεν βλέπετε ενακτική, <ΣΣ> γι' αυτό δεν υπάρχει ελλακτική, ναι, αυτό ισχύει. Παρόλα αυτά όμω. Αλλά ίδιε δημοσκοποίσει, είμαι το ίδιε δημοσκόπηση, όταν του ρωτάει για το ευρώ ή τη δραχμή, ψηφίζουν ευρώ. Δεν θέλουν κανεί Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι αληθιέ βέβαια δεν μετράνε επιρωτικό στοιχείο. Δεν του ρωτάνε ένα ευρώ με κάθε κόστο. Δεν του ρωτάνε, δηλαδή μπορεί κάποιο να πει, εντάξει. Πιστεύω ότι δεν μα εμφέρει δράχη, αλλά άμα είναι να πεθάνουμε όλοι μαζικά για το ευρώ. Έχω όμως κάτω ένα βιβλίο, δυστυχώ δεν θυμάμαι ούτε τον συγγραφέα, ούτε τον τίτλο του βιβλίου, που ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει στο ευρωβαρόμετρο και παίρνει όλα τα στοιχεία από εκεί, τα επίσημα στοιχεία του ευρωβαρόμετρου. Να. Υπάρχει αύξηση του ευρωσκεπτικισμού. Και εκεί πέρα νομίζω ότι λέγεται ευρωσκεπτικισμός. Βέβαια ευρωσκεπτικισμός είναι ένα συντηρητικό κίνημα. Από την Αγγλία που προέρχεται. Ναι. Αλλά γενικά η αμφισβήτηση δεν στο δεν ευρώ έχει, έχει μια αύξηση. Ναι. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν α πούμε. Εγώ δεν είμαι ευρωσκεπτικιστή. Εγώ είμαι Ευρω... κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρώφηγο που έλεγε ο Ζουράρη Που έλεγε ο Ζουράρης. Εγώ <laughs> λέει δεν είμαι ευρωσκεπτικιστή. Είμαι Ευρώφηγο. Ναι. Θέλω να φύγω. Εγώ είμαι Ευρωμάχο. Δεν δηλαδή, τι μάχομαι την Ευρωπαϊκή Ένωση. γιατί ξέρω ότι είναι φασιστική σε όλα τη. Mm. Δεν υπάρχει καν, κανένα δημοκρατικό θεσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά σε σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, που, δεν που δεν λειτουργεί. Έχει απλώς διακοσμητικό ρόλο, είναι μια επίφαση δημοκρατία για να νομίζει ο κόσμο ότι να, η δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια και έφερε στη, εδώ στην πάση του Ευρωκοινοβουλίου, που θέλει να σταθούμε στην πολύ σημαντική για μένα ανακοίνωση του Γλέζου, που είναι ο γυρότερο Ευρωβουλευτή και ε... ο άνθρωπο που χάρισε στο ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογέ, που ήταν ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία, την πρώτη Α, άμα αφαιρέσουμε τις ψήφους του Γλέζου και τις βάζαμε στις ψήφους που θα περνάς μέσος υποψήφιος το ΣΥΡΖΑ μπορεί να μην έβγαίνει καν πρώτος σε βροϊκλογισμό εδώ έχουμε λοιπόν επιστολή Μανώλη Γλέζου ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό διότι συνήργησα σε αυτή την ψευδέστηση λοιπόν ε, το άνθρωπο αυτό ανέβηκε στο site της κίνησης ενεργών πολιτών είναι η συνιστόσα που μετήχε πριν διαλυθούν οι συνιστόσες και είχε δώσει αγώνα σε αυτό να μην διαλυθούν οι συνιστώσει. Και να, να διατηρηθεί ω πολυφωνικό κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, ο Γλέζο, η μετονομασία τη Τρόικα σε θεσμού, του Μνημονίου σε Συμφωνία και των Δανειστών σε Εταίρου, όπω και όταν βαφτίζεις το κρέα ψάρε, δεν αλλάζει την προηγούμενη κατάσταση. Δεν αλλάζει βέβαια και την ψήφο του νημικού λαού στι εκλογέ 25 Γενάρη το 2015. Ψήφισε αυτό που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταργούμε το καθεστώ τη λιτότητα, που δεν αποτελεί μόνο στρατηγική τη ολιγαρχία τη Γερμανία και των άλλων δανειστριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ελληνικής ολιγαρχίας. Καταργούμε τα μνημόνια και την Τρόικα. Καταργούμε όλους του νόμου της λιτότητας. Την επόμενη των εκλογών, με ένα νόμο, καταργούμε την Τρόικα και τι συνέπειές της. Πέρασε ένα μήνα και ακόμα εξαγγελία να γίνει πράξη. Κρίμα και πάλι κρίμα. Απ' την πλευρά μου, ζητώ συγνώμη από τον ελληνικό λαό. Διότι συνήργησα σε αυτή την ψευδέστηση. Πριν όμω προχωρήσει το κακό, πριν είναι πολύ αργά, να δράσουμε. Πριν απ' όλα, ε, τα μέλη, οι φίλοι και οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ σε έκτακτε συνελεύσει όλων των βαθμίδων των οργανώσεων να αποφασίσουν αν δέχονται αυτή την κατάσταση. Μερικοί υποστηρίζουν πω σε μια συμφωνία πρέπει και εσύ να υποχωρήσει. Καταρχήν, ανάμεσα σε καταπιεστή και καταπιεζόμενο, δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμό. Όπω ακριβώ ανάμεσα στο σκλάβο και το κατακτηθεί, η λύση είναι μόνο η ελευθερία. Αλλά και αν δεκτούμε αυτόν τον παραλογισμό, ήδη οι παραχωρήσει που έκαναν οι προηγούμενε μνημονιακέ κυβερνήσει με την ανεργία, τη λιτότητα και τη φτώχεια, του αυτόχυρε, ξεπερνούν κάθε όρο υποχώρησης Μάνωρε Γλέζος, Βρυξέλλε, 22 Δευτέρου του 2015. Μια επιστολή οποία δημοσιεύτηκε σε όλα τα διεθνή μέσα και, και, και στα ελληνικά. Και, στα ελληνικά. Yeah. και από έναν άνθρωπο που προφανώ βλέποντα κάτι και στην ηλικία την οποία είναι και με την ιστορία την οποία έχει δεν ήθελε να μετέχει της ξεφτύλας την οποία μάλλον έβλεπε ότι έρχεται. Ναι, διότι πρόκειται για ξεφτίλα, έτσι δεν το συζητάμε. Έκανα μία ανάρτηση ε, με ένα με, με κάτι που έγραψε ο Δημήτρης Καζάκης που έλεγε διαβάστε και θα φρίξετε. Ναι. Ε, ε, τη συμφώνησαμε. Εάν ε, το δεις, μιλάει πολύ αναλυτικά πούμε. τα Θα παίρνει ένα-ένα τα θέματα και τα αναλύει τι σημαίνει το καθένα. Και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια απλή κολοτούπα, μιλάμε για συνέχεια αυτού του πράγματος με κάποια ε, ε, γλυκάκια ας πούμε, με κάποια κοκαλάκια και τα λοιπά, κάποια ψίκουλα και όλα αυτά. Δηλαδή, τι θα κόστιζε στην κυβέρνηση για παράδειγμα τώρα, να εφαρμόσει την απόφαση των δικαστηρίων και να προσλάβει τι καθαρίστριε. Αυτή πω, τη στιγμή το δημόσιο δεν πληρώνει μια ιδιωτική εταιρεία που καθαρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, που ναι, με περισσότερα χρήματα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτό, σε αυτό το οποίο τελικά έγινε. Όλοι ξέραμε, ακόμα και αυτοί που λέγαμε, όντω α έρθει μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση, έστω και αστική, ότι δεν ήταν επαναστατική κυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑΝΕΝ ναι, δεν θα έκανε ακραία πράγματα, ριζοσπαστικά πράγματα, α πούμε, αυτή η κυβέρνηση. Τουλάχιστον το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, τα ψύχουλα που και έχει δίκιο το Κουκουέ που λέει ότι αυτά είναι ψύχουλα, το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, ότι τουλάχιστον αυτά λέγανε ότι είναι εκτό διαπραγμάτευση. Και αυτό είναι σωστό. Πράγμα το οποίο σου λέει ότι ό,τι και αν συμβεί, το να, το να έχουν άνθρωποι να φάνε, το να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα, το να έχουν ρεύμα, να έχουν αυτά πράγματα, οι διπικοποίησει είναι εκτό διαπραγμάτευση. Πράγμα το οποίο αφορούν την εθνική μα κυριαρχία και την επιβίωση ενό λαού. Ξαφνικά το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη πήγε στην διαπραγμάτευση. Ναι, το θέμα είναι ότι αν ακούσει το ραδιοσταθμό στο κόκκινο, τον Αρβανίτη κτλ., ε, έβγαλε και νομίζω τον. πώ τον λέμε, τον εκπρόσωπο που μου σήμαινε, Σεκελαρίδη. τον Γαβρίλη, ναι, που υποστήριξε ότι ό,τι είπανε στη Θεσσαλονίκη. θα γίνει. ότι όλα αυτά θα εφαρμόζουν. γνωρίζετε τετραετία. Ε, καλά, ναι. έτσι είπανε. το 11ο ημερών πρόγραμμα ήταν, τι θα πει τετραετία. Ναι, ε, εντάξει. και έτσι κάτω πρώτε μέρε εντάξει. Δεν παίρνει γιατί με τι 100 πρώτε μέρε θα δεφαρμόσουν. Δε γιατί άμα η παράταση είναι τρίμηνη, τετράμηνη, πώς είπαμε είναι παράταση δύο μήνε τελικά. Πόσο μειώνεται, τετράμηνη είναι τελικά μάλλον η παράταση. Ε, τι εκατό τι εκατομμέρες, πάνε εκατό μέρε, τελειώσατε. Δηλαδή μέρες, οι 100 μέρε οι καθαρίστε θα γίνουν απολυμμένε. Μπορεί κάποιος να πει εντάξει, υπομονή 100 μέρε είναι. Εντάξει, υπομονή κάνουμε έτσι κι αλλιώ. Ναι. αλλά δεν κάνουμε μόνο υπομονή. Πρέπει να οργανωνόμαστε, να είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα, α, και ένα άλλο τώρα. Δεν άλλο πούμε προβλημάτησε. Έκανε που έκανε αυτό. Δέχτηκε που δέχτηκε, τη ΔΕΗ. Δένε... Αυτό το λέει γιατί δεν έκανα σύμβαση. Δέχτηκε που δέχτηκε και του παρόντο προγράμματο. Δηλαδή μαζί με το μνημόνιο, και α μην έχει μνημονιακά μέτρα. Θα έπαιρνε κόστο πολιτικό. Αφού το πήρε το κόστο στο πολιτικό. Δεν έχει μηνωνιακά Ενώ δεν θα έχει απολύσει, μέτρα... δεν θα έχει μειώσει το δεν θα έχει. Νιώσεις, δε θα Πρώτα απ' όλα. Εχθε, φίλος ε, συναγωνιστής ανέβασε φωτογραφίες από το κοροπή όπου πήγαν να σταματήσουν πάλι πληστηριασμό στο ίδιο ήλιο και τα λοιπά το ίδιο, δηλαδή κάθε Δετάρτη συμβαίνει αυτό το πράγμα ναι, ναι. ένα από το δεύτερον, βγήκαν και είπανε μέχρι του ποσού των 220.000 τα, αντικειμε... τα... Οι αντικειμενικές οι των σπιτιών δεν υπάρχουν, δεν είναι πραγματικές πρώτα απ' όλα, έτσι δηλαδή Δίνουν, έχουν βάλει κάτι αντικημενικέ αξίε έτσι γιατί έπρεπε να φορολογήσουν υψηλά. Μιλάνε όμω για αντικημένε αξίε ή μιλάνε για μορικέ αξίε. Το ξέρουμε αυτά. Μιλάμε για αντικημενικέ αξίε. Όταν α. η αντικειμένε αυτα μιλανε για αντικημενικε αξιε οταν η αντικειμενικη αξια λεει του σπιτιου, υπερβαίνει τι 220.000 τότε φορολογείται κτλ. Ναι. Μάλλον μπορεί να κατασχεθεί Λοιπόν, και βεβαίω, ε, όταν μιλάνε ας πούμε, για χαμηλά εισοδήματα, τι εννοούμε. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι άνεργο, μου λένε ότι το τεκμήριο διαβίωση μου είναι 12.500. Επομένω ε, δεν είμαι αφορολόγητο γιατί το όριο είναι, λένε, θα βάλουν το όριο στι 12.000 το αφορολόγητο. Έτσι έχουν υποσχεθεί τέλο πάντων. Εγώ λοιπόν θα φορολογούμαι. Διότι το, τε, το, το τεκμαρτό μου εισόδημα είναι 12.500. Ασχετό που αν πάω να πιάσω μια δουλειά κάπου, κανένα δεν θα μου δώσει 12.500 το χρόνο, έτσι λοιπόν. Ακόμη και αν ε, πάνε το μισθό εκεί που είπανε δεν θα βγάζω 12.500 επομένως θα φορολογηθώ ή δεν θα φορολογηθώ θα μου πάρουν το σπίτι ή δεν θα μου το πάρουν με βάση τι. Και όχι μόνο. Εγώ λέω ότι κληρονόμησα ένα σπίτι το οποίο η αντικειμενική του αξία ή έστω και η εμπορική του αξία είναι 300.000 και χρωστάω στην εφορία. Και χρωστάω στην εφορία 5.000. Τι θα γίνει τότε, αυτό το σπίτι εγώ δεν μπορώ να το συντηρήσω, μένω σε ένα δωμάτιο του σπιτιού, ας πούμε και το υπόλοιπο σπίτι το έχω παρατημένο, διότι αυτό μου κληρονομήσαν, αυτό έχω, δεν εισπράττω από αυτό το σπίτι, το πληρώνω για να το συντηρώ, δηλαδή το ρεύμα του, το νερό του ή οτιδήποτε Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη μου κατοικία, το, το, η κύρια κατοικία μου και πρώτη κατοικία θα έρθουν και θα μου το πάρουν Ναι mm. Επομένως αυτό είναι δίκαιο δηλαδή Πάντω καθώς... σίγουρα α... δεν είναι προστασία πρώτη κατοικία σε αυτό το πράγμα. Αυτό, αυτό. δεν είναι προστασία τη πρώτη κατοικία έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαν να, να πούνε, α πούμε, ότι για παράδειγμα, αν θέλουν να συλλάβουν ε, την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, να πούνε ότι όσα σπίτια ανήκουν σε offshore εταιρείε θα τα ελέγξουν. Ποιε είναι οι offshore εταιρείε κλπ Κατάργηση των offshore εταιρεών ή οτιδήποτε τέτοιο. Που στα βόρεια προάστια, α πούμε, οι περισσότεροι έχουν φτιάξει μια offshore, το σπίτι του έχουν στην offshore και αυτοί φιλοξενούνται στο σπίτι του offshore. Ναι. Και δεν πληρώνουν φόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ, αν είχα χρήματα, α πούμε, αυτό θα έκανα, ούτε ώστε να μην φορολογούμε και τα λοιπά να, να φοροδιαφύγουμε. Λοιπόν, αλλά δεν μου φαίνονται για τόσο λαϊκά αυτά τα μέτρα. Εγώ, εγώ αλλού θα καταλήξω. Λέω ότι τελικά παίρνει. Μια επέκταση. Έστω και τεχνική επέκταση. Με την έννοια δεν θα γίνει από πωλήσει και τέτοια επόμενε μήνε και προκυμματικέ. Θα πάρει πολιτικό κόστο, θα το φάσει το πολιτικό κόστο. Γιατί δεν παίρνει σε εξάμενη επέκταση και παίρνει σε τράμε. Δηλαδή στρατηγικά, αυτό που θέλαμε και ζητάγανε εξάμινοι εξ αρχέ παράταση τη δυνατή σύμβαση λέγανε και όχι μαζί με τον μαιμό, ήταν για την αλλαγή τη πολιτική κοινή στην Ευρώπη. Δηλαδή ελπίζαμε ότι θα έχουν γίνει εκλογέ στην Ισπανία, θα έχουν γίνει εκλογέ στην Πορτογαλία, θα υπάρχουν λοιπόν κυβερνήσει όλο το Ευρωπαϊκό Νότομο. Οι οποίε αν όχι ευρωσκεπτικιστικέ, αν όχι αριστερέ, θα ήταν κατά τη λιτότητα. Οπότε θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μέτωπο με αυτέ κυβερνήσει. Τώρα με την τετράμινη παράταση, τι θα γίνει, Λέτε, σε τέσσερις μήνε πάλι θα βρούμε στο ίδιο τείχο. 18 εναντίον ενό. Να κοιτάξτε να δει τι σημαίνει η τετράμινη παράταση και η εξάμινη παράταση, το, Η δανειακή σύμβαση είναι ξεκάθαρη. Αυτό το πρόγραμμα, α πούμε, δηλαδή αυτή η δανειακή σύμβαση έχει πάει σε βάθο χρόνου, πάει. Για, κάτι, για δύο δεκαετίε μπροστά επομένως τι παράταση παράταση είναι, εννοώ, εννοώ αυτό Στην που ουσία, η παράταση, η παράταση η μόνη, είναι, είναι παράταση τεχνικής διευκόλυνσης με την έννοια το ότι για τους επόμενους 4 μήνες δεν θα χρειαστεί να μας ενοχλήσουν ας πούμε να ξαναγίνει Eurogroup μας δηλαδή ναι. να ξαναβρεθούμε όταν σε αυτό το πράγμα λένε, όταν λένε ε, κύριε κάτσο γιατί ε, βάλε ένα τραγουδάκι για να βρω το κείμενο του καζάκι να δεις τι γράφει γιατί από εκεί θα δούμε τι γράφει το, Τώρα. Το χαρτί. Me dégoûte et je déteste la cour Rien ne me plaît, rien que l'amour par ah, gentiment sans gémir sur tes malheurs Pas, ah, tu auras bientôt calmé ta douleur Je ris de tous les sentiments dont mon cœur est I'm Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πριν ε, διαβάσω αυτό που ήθελα προηγουμένω να διαβάσω, διαβάσω κάτι άλλο. Από το, είπαμε, από το άρθρο του Καζάκη, λέει ναι. διαβάστε τι δέχτηκαν και φρίξτε. Λοιπόν, λέει ε, προσέξτε επίση την ιδιαίτερη αναφορά στου θεσμού. Πρόκειται για ένα νέο όρο που αντικατέστησε την Τρόικα. Το είπε και ο Γλέζο, άλλωστε. Έτσι. Ναι. Τώρα αντί για Τρόικα λένε θεσμού. Ποιου εννοούν, την Κομισιόν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ. Η ουσία λοιπόν παραμένει απολύτως η ίδια. Η αλλαγή αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με επικοινωνιακούς λόγους, δυστυχώς σχολιάζω εγώ. Σας θυμίζω ότι στις 13 Μαρτίου 2014 υπήρξε ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου με βάση την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, όπου τίθεται θέμα νομιμότητας της Τρόικας, με βάση το πρωτογενέ δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κάνει καλή δουλειά και ο Μαριά εκεί πέρα στο να τεθεί η Τρόικα. Όντω. Μάλιστα, στην παράγραφο 56 του ψηφίσματο γίνεται ειδικά αναφορά και στι ελληνικέ κυβερνήσει, ε... με την επισήμανση ότι μπορούν ανα πάσα στιγμή να αρνηθούν τα συγκεκριμένα μνημόνια, διότι είναι παράνομα, ακόμη και με βάση το πρωτογενέ δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναφορά τώρα πια θεσμού αντί για Τρόικα επιχειρεί να νομιμοποιήσει την επιβολή τη απικιακή κλη και επιτήρηση με βάση τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθεί δηλαδή να παρακάμψει το αγκάθι που είχε επισημανθεί από το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και έτσι να εμφανίσει ότι η συνέχεια τη ίδια πολιτική είναι σύνομη με το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ερώτημα βέβαια είναι, γιατί η νέα κυβέρνηση αντί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο ψήφισμα, καταγγέλλοντα ω παράνομη κάθε προσπάθεια επιβολή μνημονιακή πολιτική. Προταστάτησε στο να βγάλει από τη δύσκολη νομικά και πολιτικά θέση το Βερολίνο και τι Βιξέλλε, επιμένοντα να βαρτιστεί η τρόικα θεσμή. Ναι. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Και πεσήμανα πριν αυτό που σου είπα για το Μαριά και τη δουλειά που είχε κάνει εκεί πέρα, για να προσθέσω ότι ένα από αυτού που αντιδράσανε και με τον πλέον σκληρό τρόπο αυτό που έγινε το ο Μαριά Ευρωκοινοβούλιο, που έκανε λόγο για νέα μνημονιακή κυβέρνηση. Θα το δούμε αυτό βέβαια. Βεβαίω. Αλλά ήταν μια χειρή αντίδραση. Λοιπόν. Ε, γράφει παρακάτω, γνωρίζετε ποια είναι αυτή η κύρια σύμβαση χρηματοδοτική γιατί γράφει το κείμενο ε, μέσα, ε, ανάμεσα σε άλλα το Eurogroup σημειώνει στο πλαίσιο τη υπάρχουσα διευθέτηση, το αιτήμα των ελληνικών αρχών για την παράταση τη κύρια σύμβαση χρηματοδοτική διακόλυση, η οποία θεμελιώνεται σε ένα σύνολο δεσμεύσεων. Ο σκοπό τη παράταση αυτή είναι η επιτυχη ολοκλήρωση τη αξιολόγηση. Στη βάση των όρων τη τρέχουσα διευθέτηση, με την καλύτερη δυνατή χρήση τη δεδομένη ευελιξία, η οποία θα εξεταστεί από κοινού με τι ελληνικέ αρχέ και του θεσμού. Αυτή η παράταση θα γεφυρώσει το χρόνο που θα απαιτηθεί για τι συζητήσει για μια ενδεχόμενη διάδοχη διευθέτηση ανάμεσα στο Eurogroup, του θεσμούς και την Ελλάδα. Στο το σχόλιο τώρα. Γνωρίζετε ποια είναι αυτή η κύρια σύμβαση χρηματοδοτική διευκόλυνση που ζήτησε η ελληνική πλευρά την παράτασή τη και το Eurogroup. Πρόκειται για τη χειρότερη Δανιακή Σύμβαση που έχει αποδεχθεί ποτέ κράτος σε ολόκληρη την Ιφήριο. Η αρχική κατατέθηκε το Μάιο του 2010 στο Εθνοβούλιο, αλλά αποσύρθηκε και δεν ψηφίστηκε ποτέ. Μετά το δεύτερο μνημόνιο ψηφίζεται με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στις 20 Μαρτίου 2012 με κυβέρνηση Παπαδίνου. Ουσίσωμη τότε η αντιμνημονιακή αντιπολίτευση είχε χαρακτηρίσει ως συνταγματική εκτροπή. Mm -hmm. Και ο Παπλόπουλος. Μην πάμε στο Παυλόπουλος, ως... το είπαμε την προηγούμενη ναι. ναι. <laughs> λοιπόν, εβδομάδα. με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου η δανειακοί ε, Παπαδιμούλες μας δίνουν δάνειο για να εξοφλήσουμε άλλο δάνειο. Mm -hmm. Έτσι, είναι κάποιοι πραγματικά ναι, μέσα από το Είναι πραγματικά μέσα Μας δίνουν δάνειο, ένα δάνειο, για να ξοπλήσουμε το επόμενο δάνειο. Και μάλιστα με τόκο. Με δέσμευση ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι δεν μπορεί κανένας νόμος, καμία βουλή, καμία κυβερνήση, κανένα ελληνικό δικαστήριο, να αλλάξει τίποτα από όλα αυτά και φτάσαμε στο σημείο, είναι από ομιλία του στη βουλή του Παπαδημούλη αυτό. Λοιπόν, τα ξέχασα βέβαια όλα. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Έχει ας... του το, το καμένου τη Δανία εκεί, τα φόπλακα τη εθνική ανεξαρτησίας. Έχει διάφορα αποσπάσματα που έχουν πει κατά καιρού η σημερινή κυβέρνηση. Ναι, όταν ήταν ναι. την πολίτευση. Λοιπόν, ε, εντάξει. Ε, ε, έχει τον διάλογο του Παυλόπουλου. Αλλά στο... είναι μεγάλο αυτό, δεν διαβάζει. Είναι μεγάλο, ναι, ναι. το περνάω αυτό. Τρέχουσα διευθέτηση αντί για υφιστάμενο μνημόνι. Με το αίτημα για παράταση τη δανειακή για 4 μήνε, η νέα κυβέρνηση θέλει να διεδικήσει ένα νέο δάνειο που θα τη επιτρέψει να πληρώσει παλιότερα δάνεια. Στο χρέο δηλαδή, απαντάμε μεγαλύτερο χρέο και μάλιστα με όλε τι καταχρηστικέ και απεικιοκρατικέ δεσμεύσει που προβλέπει η δανειακή. Ό,τι ακριβώ έκαναν και οι προηγούμενοι. Με ποιο σκοπό, ανοίγει η παρένθεση. Ο σκοπό τη παράταση αυτή. Είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης Στη βάση των όρων της τρέχουσας διευθέτησης Με την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδομένης ευελιξίας κλπ Αυτό που είπαμε Δηλαδή, ο σκοπός τη παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης Ναι Η αξιολόγηση είναι η αρχή για τις... Ναι, όταν μιλάμε για αξιολόγηση απολύσεις. μιλάμε, δεν μιλάμε για Απολύσεις η Και, και απολύσεις. Για την αξιολόγηση είναι εργαζομένων και το αξιολογήσε του για ένα και λόγο. Γιατί... Η αξιολόγηση του προγράμματο. Δηλαδή η τρώκητά του συγενού. Του προγράμματο νομίζω να το Ναι, αξιολογούσε το πρόγραμμα αν πηγαίνει καλά. Yeah. Δηλαδή κάνουμε αυτά που είπαν προφορά ή καλά να μα δώσουν στην επόμενη δρόση και τέτοια. Γιατί δηλαδή, δεν αξιολόγηση μιλάμε. Και ερχόταν εδώ πέρα οι τρει ε, ενδεκαλμένε πιστρόιε, α πούμε, ε, οι τρει υπάλληλοι και έκαναν αυτό το πράγμα. Τώρα δεν θα το κάνουν αυτή, θα στέλνουμε εμεί από εδώ και θα μα λένε αυτή από εκεί, δηλαδή. Φύγαν οι μεσάσεις, ναι, όπως. δεν πιστεύει παρόλα αυτά ότι αυτό είναι μια εξέλιξη. Όχι. Εγώ το, το, το βλέπω σαν εξέλιξη. Δεν, δεν λέω ότι είναι ντε και καλά το, το, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Εγώ, α πούμε, θεωρώ ότι είναι. Προφανώ, εντάξει, έχει να κάνει και πώ διαπραγματεύεσαι, και αν διαπραγματεύεσαι με του κατακτητέ και του απαιτικοκράτε. Αυτό, αυτό πά να σου πω. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά για μένα είναι τελείω διαφορετικό να είσαι με του υπαλλήλου τη Τρόικα. Αυτό δεν ήταν εξεφιτελιστικό σχήμα. Όσο απαιτικοκρατικό παράνομο σχήμα να είσαι με υπαλλήλου. Αυτοί που είναι που ελέγχουν τα δι... το... το δημόσιο ταμείο. Yeah. Αυτοί που είναι εδώ πέρα εντεταλμένοι να ελέγχουν το δημόσιο ταμείο που δεν ήταν οι πλήρε τη Τρόικα αλλά είναι όλοι αυτοί οι, οι που... επίτροποι, οι... επίτροποι κτλ. Αυτοί οι επίτροποι του διώξανε τα χρήματα. Μα δεν... για αυτού δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάει κανένα για του επιτρόπους. Δηλαδή έφυγαν οι επίτροποι από τι εφορίε και από τα δημόσια ταμεία και όλα αυτά. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Ηταν, ηταν και αυτό. Ε, καλά, αυτό κι αν είναι εξευτελιστικό. Κάτι με το οποίο πρέπει να τελειώνουμε. Ε, έχουμε επισκέψει. <laughs> λοιπόν, ε, να προχωρήσουμε στι αντιδράσει που έχουν μεγάλη σημασία στι εσωκομματικέ. Τα αντιδράσει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω, Βεβαίως. Χώρια από το Γλέζο, η οποία είναι η πιο ηχηρή αντίδραση εντό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίο λέει συγγνώμη που συνήθιζε ψευδέστηση. Αυτό που διαβάσαμε πριν. Μάλλον όχι χώρια. Α συνεχίσουμε σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε ο Μανώρη Γλέζο. Ουντι, την είχα ανοίξει πριν, αλλά. Α, πήγαμε να βρούμε το άλλο άρθρο. Μάτω. Συνέντευξη του Γλέζου στην τελασέρα. Δεν την έχω διαβάσει αυτή. Θα σου διαβάσω μερικά αποσπάσματα. Στην ερώτηση αν βλέπει σε κίνδυνο την ενότητα τη χώρα και αν υπάρχει επίση κίνδυνο να αναπτυχθούν ακραίε δυνάμει, ο Γλέζο απαντά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ο κίνδυνο υπάρχει και θα εκραγεί αν η κυβέρνηση αποδειχθεί μη ικανή να κρατήσει το λόγο τη. Εδώ έχει δίκιο ο Δηλαδή, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία βγήκε στην εξουσία με ένα αντιμνημονιακό πρόγραμμα, η οποία αν τελικά και μετά του 4 μήνε προδώσει τελείω το αντιμνημονιακό τη πρόγραμμα, δεν θα υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή, ο κόσμο θα επιστρέψει σε αυτό που έλεγε ο κρανιδιώτη και οι λαζαρίδιδε αριστερή παρένθε, για θα γυρίσει ο Σαμαρά Δυνατό, ή, ή θα έχουμε άνοδο των ακραίων δυνάμεων. Αυτό... Θα έχουμε άνοδο των ακραίων δυνάμεων γιατί πάρα πολλοί κόσμοι λέει Εάν μα πουλήσουν και αυτοί, τότε θα ψηφίσουμε φυσικά Αυγή! Βγαίνει ο Κασιδιάρη και κάνει δηλώσει τώρα και βγαίνει μνημονιακό και επαναστάτη, α πούμε και αριστερά. Καλά, εγώ θέλω να βάλω ένα αστερίσκο σε αυτό. Δεν έχει άλλο θείο κόσμο να πάνε την ψηφίστρια. και δεν έχει άλλο Και ειδικά μετά τη δολοφονία FISA, θέμα... δεν έχει κανένα άλλο θείο. Το θέμα είναι ότι επιτρέπει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργούν αυτά τα κανάλια τα οποία κάνουν εσχρή προπαγάνδα. Εσχύρη προπαγάνδα η οποία δεν σταματάει πουθενά Έτσι Και τους επιτρέπει και λειτουργούν Επομένως θα... Ο κόσμος βεβαίω δεν έχει καμία δικαιολογία Ούτε κι εμείς ε, θα έχουμε καμία δικαιολογία Εάν δεν ενημερώνουμε τον κόσμο Ακόμη και τώρα συνέχεια Για το ποια είναι η Χρυσή Αυγή Πως φτιάχτηκε, πως συντηρείται, ποιο τη χρηματοδοτεί, την Και όλα αυτά θα έχουμε κι εμείς τη δική μας ευθύνη Και ο κόσμος τη δική του αλλά με τα κανάλια στα χέρια τους μπορούν αύριο το πρωί, εννοώ δηλαδή όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπουλήσει τα πάντα, να δεις τη Χρυσή Αυγή στην κυβέρνηση, χαλαρά τους φασίστες. Και δεν είναι πρώτη φορά ο που, είναι... που η αδυναμία είναι... τη αριστεράς φέρνει την ακροδεξιά. Εννοείται, εννοείται. Έχει συμβεί πάρα πολλέ φορές στο παρελθόν αυτό και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτός ο, είναι... ο προφηματισμός υπήρχε πανευρωπαϊκά και ήταν ίσως το ισχυρότερο για μένα χάρτη. Και στην διαπραγμάτευση και όχι στην διαπραγμάτευση τόσο όσο στη διεθνή κοινή γνώμη, δηλαδή υπάρχει μια γερμανική Ευρώπη η οποία χτίζεται. Η απάντηση σε αυτήν γερμανική Ευρώπη μέχρι τώρα έχει έρθει από τι δυνάμει όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπω είναι η Ποντέμου, όπω είναι αυτή και από τη ΛΕΠΕΝ και του ευρωσκεπτικιστές α πούμε, οι οποίοι δεν ούτε ακροδεξιά του λες αλλά δεν του λε και προδευτικέ δυνάμει. Το δίλημα το οποίο θέλουμε μια αυριανή Ευρώπη τη ΛΕΠΕΝ. Ή μια Ευρώπη των Ποντέμος και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν επιματεθεί. Εγώ θέλω μια Ευρώπη των λαών. Ούτε του Ποντέμο, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τη ΛΕΠΕΝ. Κατάλαβε τη λόγα. Το λέω σε κυβερνητικό επίπεδο. Δηλαδή, τι θέλουν οι λαοί τη Ευρώπη, α πούμε, και ο παγκόσμια κοινή γνώμη τελικά. Okay. Θέλει τελικά αυτός ο οποίο θα μα οδηγήσει η Μέρκελ να είναι να έχουμε το δίλημα, είτε μια Ευρώπη των Τραπεζών, είτε μια Ευρώπη τη ΛΕΠΕΝ της ακροδεξιά. Έχεις δίκαιο, δεν το συζητάμε αυτό να σου πω ότι υπάρχουν στον κινηματικό χώρο και στους χώρους των πλατείων και στη συνέλευση υλικών νερών, τώρα αυτό συζητάγαμε, θα ετοιμάσουμε και ένα μια, ένα κειμενάκι μικρό μια παράγραφο σαν να, που κρούει τον κόδωνα ας πούμε στο κίνημα τη πλατείας ναι. στο τι πρέπει, τι πρωτοβουλίας πρέπει να πάρει το κίνημα τη πλατείας αφού ξαναβρέθηκε για να το αποτρέψει αυτό εγώ τη δικιά μου άποψη που την είχα πει νομίζω, και τηλεφωνικά σε, σε, όταν ήμουν στο Σύνταγμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει εναλλακτικό δημοκρατικό ανάχωμα. Πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε να, να πετάξουν το ταμπού και ο χώρο των πλατιών να γίνει όπω ο Ποντέμος. Να, να πετάξει το ταμπού, να κατέβει κανονικά στι εκλογέ ένα πολυταστικό, πολυφωνικό, αμυσοδημοκρατικό χώρο ο mm οποίο -hmm. θα λειτουργήσει ω ανάχωμα σε αυτό που μπορεί να έρθει. Γιατί η αριστερή παρένθεση μπορεί να μα οδηγήσει στου κασιδιάρδε. Αυτό είναι, ο κίνδυνο υπάρχει. Είναι το θέμα είναι να ξεπεραστεί το ταμπού. Να συνεχίσω Συνέχισε, τη λέει. συνέντευξη του Γλέζου στην Corriere de ε, Σε ό,τι αφορά τη σχέση της Ελλάδας με τη Γερμανία, στους δύο λαούς, ο επικεφαλής του Ευρωψευελτίου του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει. Ε, το να τροποδοτούμε τη σύγκρουση είναι λάθο, πρέπει να υπερασπιστούμε τη φιλία μεταξύ των δύο λαών και να μην ξεχάσουμε ότι ο γερμανικός λαός δεν είναι υπεύθυνο καλά ναι, αυτό λογικό δεν έχει να κάνει με το... για ότι διέπρεξει το Ερωτηθής για το ζήτημα των πολεμικών επαναρθώσεων τόνισε πρόκειται για ηθική ευθύνη: η Γερμανία έχει την υποχρέωση να δώσει όσο οφείλει, έστω και αν επρόκειται για ένα μόνο μάρκο. Όμως το Βερολίνο δέχθηκε να καταβάλει τα χρέη που αναγνωρίστηκαν σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ιγκοσλαβία, ή να αποζημιώσει θύματα ναζιστικών σφαγών που διαμένουν στο Ισραήλ, αλλά δεν, ποτέ, δεν επέστρεψε ποτέ τους αρχαιολογικούς δισταυρούς που έκλεψε από τη χώρα μας και δεν αντιμετώπισε το θέμα των επαναρθώσεων στην Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο. Ε, Χωρί από τι αντιδράσει Γλέζου, ο οποίο κρούει τον κόδωνα, το σημαντικό ήταν αυτό πιστεύω για την άνοδο των άκρων. Έχουμε αντιδράσει τώρα. Από, έχουμε ε, και όχι μόνο από την πλατφόρμα. Κατρούγκαλο. Ε, ο Κατρούγκαλος κρούει τον κόδωνα, κάνει λόγο ακόμα και για παρέτησή του αν οι δεσμεύσει δεν, ε, δεν γίνουν πράξη. Και έκανε ιδιαίτερη μνήμη στο θέμα των καθαριστρέων. Πρέπει να επαναπροσλάβουμε τι καθαρίστρε και όσου έχουν απολυθεί. Έχουμε τώρα αντιδράσεις γλέζου, όλες τις πλατφόρμες του Λαφαζάνη, του Μητρόπουλου, των Πασοκογενών δηλαδή, του Κατρούγκαλου, του Λαπαβίτσα, της ροής Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή εδώ έχουμε ότι ουσιαστικά όλες οι τάσεις με στο ΣΥΡΙΖΑ, από το γλέζο μέχρι την πλατφόρμα, μέχρι τους Ποσοκογενείς και η Κωνσταντοπούλου, που δεν ανοίξει τάση, είναι σε αυτούς που λένε προεδρικοί, γύρω από τον Τζίπρα, αντιδράνε αυτό που να γίνει. Η δήλωσε και κάπου... Όχι, θα κάνει Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Όχι, θα κάνει η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Έχουμε επίσης μια δήλωση του Μιλιού. Συγγνώμη, το διακόπτω, αλλά Όχι, πριν πες, πες. από όλα αυτά, πριν από όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι θα κάνουμε λογιστικό έλεγχο, και μετά συζητάμε μαζί σας ό,τι θέλετε να ξέρουμε τι είναι το χρέος μας δηλαδή βεβαίως, να ξέρουμε τι είναι το χρέος μας δεν είπαμε να σας πληρώσουμε αλλά θα κάνουμε μία επιτροπή λογιστικού ελέγχου <συγνωρίζοντας> δεν θα ήταν πολύ απλούστερο ούτε θα μπορούσαν βεβαίως οι εταίροι σε εισαγωγικά ε, τα να βγουν και να πούνε και ότι είναι. δεν συνεργάζεται η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται και θέλει να σα πληρώσει, αλλά θέλει να ξέρει τι σα οφείλει. Και θα κάνει λογιστικό έλεγμα γιατί οι προηγούμενοι δεν ξέρουν τι συμφωνίε, κάναμε. Και έχουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Και όταν πρώτα έχουμε το κίνημα των πλατείων, αυτό και του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια και εξακολουθεί. Και η Κωνσταντοπούλου το επαναφέρει. Ναι. Τώρα βεβαίω δεν ξέρω αν θα τι επιτρέψουν να γίνει και να το λέει άλλο το πράγμα. Πώ θα λισοδέσουν εδώ βλέπω τόσο αντιράσει πάνω. Σω δεν θα λισοδέσουν να το κάνετε. Αυτό ξεκινήσουμε σου λέω πριν. Μου φαίνεται ότι ο λόγο με τον οποίο συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα φέρει όχι τη συμφωνία στη Βουλή κανεί να ξεφύλλει να την περάσει με πράξη με το περιεχόμενο που σε κυβέρνηση σαμάρα. Δηλώσανε να το πρωί κάποιο δείο στο κόκκινο δεν ξέρω ποιο ήταν απλότη μου και είπε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι τέτοιο Α, θα ήταν ξεφτεί είναι. λένε το κάνανε αυτό. αλλά φαντάσου την εικόνα να υπερψηφίζει το, Πα, το Ποτάμι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία άρθρα της συμφωνίας και να καταψηφίζουν οι βουλευτές της κυβέρνησης. τι εικόνα θα δοθεί; ναι, ας πούμε θα δοθεί εικόνα ότι η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει τάσσεται στο πλευρό των παλιών των χθεσινών μνημονιακών δυνάμεων και μένουν κάποιοι βουλευτέ του οι οποίοι διαφωνούσαν. Θα ξεφυλίστε. Τώρα δεν έχουν σκοπό να περάσουν αυτό το, το. email βαρουφάκι α πούμε από την Βουλή. Αυτό σου λέω, ναι. ναι. Και τι θα γίνει δηλαδή. Αυτό λέω, αυτό λέω. Βγαίνει η ώρα και λέει: Εγώ θα το ψηφίσω. Και πώ θα το ψηφίσουν από του άλλου. Την... Πολύ από, τα, από τις τι μνημονικέ δυνάμει. Πώ θα νιώσει ο κόσμο, τι, τι θα σκεφτεί, α πούμε. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο υπογράφουνε μαζί. Πάλι λέμε για τι σκοματικέ αντιδράσει ο πύρος Λαπατσιόρας, ο Γιάννης Μηλιός και ο Δημήτρης Σοκυρό, σο... σε... κόβεται εδώ πέρα σε... για σαν... κάποιο λόγο πρέπει νομίζω να αφαιρεθούν πως γίνεται να αφαιρεθούν αυτά, άραγε δεν έχω ιδέα περίμενα να το βρούμε σε άλλο, όπως το λένε, site νάτο α, νάτο εδώ είμαστε ούτε εδώ ούτε εδώ δεν το έχει καν. Να δω. Έχει... Έχει... Α, Έχει... α ολόκληρο το κείμενο εδώ! Εδώ είμαστε. Ωραία. Καλά, με τόσα παράθυρα λογικό είναι να κολλάει. Είναι του Σπύρου Λαπατσιώρα, του Γιάννη Μιλιού και του Δημήτρη Ζωτηρόπουλου. Εδώ να πούμε ότι ο Μιλιό είναι ένα από τα άτομα το οποίο συνέταξαν το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη τον 100 ημερών το οποίο γίνεται τετραετία. Ναι μέρες. Εισαγωγή Μια αποτίμηση της μεταβατικής εισαγωγικάς συμφωνίας Της 20 Φεβρουαρίου Είναι ότι αποτελεί ανακοχή Που επετέφθη με πρωτοβουλία Της ελληνικής κυβέρνησης Και αποδοχή από την άλλη πλευρά Των θεσμών Σε εισαγωγικά βάλε το επόμενο διάστημα μέχρι το πέρας του τετραμίνου θα διαμορφωθούν οι όροι διαπραγμάτευσης για την επόμενη συμφωνία. Αυτό κατά μία έννοια σημαίνει ότι δεν κρίθηκε τίποτα ακόμη. Όμως η αποτίμηση αυτή είναι επισφαλής. Πρώτον, η ίδια η μεταβατική συμφωνία αλλάζει τον σχετισμό δύναμες. Δεύτερον, επειδή οι εντός αγωγικών εχθροπραξίες θα συνεχίσουν σε όλη τη διάρκεια του τετραμίνου, Έλεγχος, των δεσμεύσεων, έλεγχος δεσμεύσεων και επανερμηνία των όρων της από κάθε πλευρά Απαιτείται να κατανοήσουμε πρώτα το τοπίο των διαπραγματεύσεων Συμφωνία 2 Συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου Ένα πρώτο βήμα σε ολιστήρό έδαφος Οι στόχοι της διαπραγμάτευσης Η ελληνική κυβέρνηση προσήλθε στο Eurogroup στις 12 Φεβρουαρίου Δηλαδή στην πρώτη ουσιαστική φάση τη διαπραγμάτευσης Με έτοιμα μια συμφωνία σε ένα νέο πρόγραμμα γέφυρα Δηλώνοντα ρητά ότι είναι αδύνατη παράταση του υπάρχοντο προγράμματο που έχει απορριφθεί από τον ελληνικό λαό. Το πρόγραμμα γέφυρα δεν θα περιλάμβανε αξιολογήσει, όρου αξιολογήσει κλπ. αλλά μια επίσημη αποτύπωση τη βούληση των πλευρών για διαπραγμάτευση χωρί πιέσει, εκβιασμού και χωρί οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα παρετεί το από τι εναπομείνασει δόσει του προηγούμενου προγράμματος είναι η αρχή με την οποία πήγαμε. Από τι εναπομείναστε δόσει του ελληνικού προγράμματο πέραν των 1,9 δι ευρώ που οφείλουν να επιστρέψουν ή εκκουστού και οι κεντρικέ τράπεζε των κρατών μελών από τα κέρδη που είχαν από τη διακράτηση ελληνικών ομολόγων Προγράμματα... Καλά. Δεν τα ξέρεις, Α, και, και θα της δίνονταν η δυνατότητα έκδοσης εντόκων γραμματείων πέρα από τον όριο των 15 δι ευρώ ώστε να καλύψει τυχόν έκτεκτε ανάγκες. Στο τέλος της μεταβατικής αυτής περίοδου η Ελλάδα θα καταθέσει. Τι τελικέ τη προτάσει, που σύμφωνα με τι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση, θα περιλαμβάνουν ένα νέο πλαίσιο δημοσιονομική στρατηγική για τα επόμενα 3-4 χρόνια και ένα νέο εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, και παράλληλα θα τεθεί το ζήτημα τη διαπραγμάτευση για να και ελάφρυνση το του ελληνικού χρέου. Η γερμανική κυβέρνηση, αλλά και οι θεσμοί ΕΕ κουτούδουνου του, προσήλθαν στη διαπραγμάτευση με τη θέση ότι η Ελλάδα. Έπρεπε να ζητήσει εξάμηνη τεχνική επέκταση του, του υφιστάμενου προγράμματο, το οποίο για επικοινωνιακού λόγου δέχτηκαν να μετανομαστεί σε υφιστάμενο διακανονισμό, ώστε να γίνει δυνατή επιτυχής επιτυχή ολοκλήρωση αξιολόγηση. Έκβαση Διαπραγμάτευση Η συμφωνία τη 20 Φεβρουαρίου περιλαμβάνει 4 μήνε παρά τι που έλεγε και εσύ πριν από το κείμενο του καζάκι, τη κύρια σύμβαση χρηματοδοτική διευκόλυνση, οι οποία θεμελιώνεται σε ένα σύνολο δεσμεύσεων. Η παράταση τη σύμβασης, η οποία θεμελιώνεται σε ένα σύνολο δεσμεύσεων, σημαίνει 1. Αξιολογήση από τους τρεις θεσμούς 2. σε όρους 3. Συνέχιση της χρηματοδότησης με βάση το πλάνο των επιδόσεων του πιστάμενου προγράμματος, εφόσον υπάρξει δική αξιολόγηση 4. Επιστροφή των κερδών της ΕΚΟΤΟΥ και των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών από τη διακράτηση ελληνικών ομολόγων και πάλι όμως... Εφόσον υπάρξει θετική αξιολόγηση από του θεσμού, δεδομένως μάλιστα τη ανεξαρτησία εντό εισαγωγικών τη ΕΚΟΤΟΥ. Με δύο λόγια, πρόκειται για την απόρριψη/απόσυρση των σημείων 1 και 2 με τα οποία προσήρθε η ελληνική κυβέρνηση στην διαπραγμάτευση. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι εδώ δεν υπάρχει καμία αρετή αναφορά για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών π.χ. ότι θα επιτραπεί η έκδοση εντόκων. Για να πληρωθούν τα χρεωλίσια ή το και οι, οι ανάγκε. Μέχρι την ολοκλήρωση. Ούτε, ούτε το χάσαμε. Ναι. Εκτό αν η αναφορά στην ανεξαρτησία τη εκουτού συσταγωγικά. Υπονοεί την ευχαίρεια συσταγωγικά αυτή να εξετάζει το κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίνεται θετικά στι δεσμεύσει. Που συνοδεύουν την επέκταση τη συμφωνία. Γεγονό το οποίο αναμφισβήτητα δυσχεραίνει τι όποιε ερμηνευτικέ προσπάθειε προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση σχετικά με τη συμφωνία. Ταυτόχρονα, η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου περιλαμβάνει τη θέση. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν επίσης να εγγυηθούν τα απαραίτητα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα ή τα έσοδα που απαιτούνται για να εγγυηθούν τη βιωσιμότητα του χρέους όπως όριζε το ανακοινωθέν του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση παρετείται από το στόχο της για να διάρθρωσει από μείωση του ελληνικού χρέους και υιοθετεί το πρόγραμμα βιωσιμότητα που στηρίζεται στην πληρομή του κεφαλαίου του χρέους, μέσω πρωτογενών πληρονασμάτων. Αυτό σημαίνει απόρριψη Παύλα απόσυρση και του σκέλους Β και του σημείου 3, με το οποίο προσήλθε η ελληνική κυβέρνηση σε πραγμάτευση. Αυτό που κέρδισε η ελληνική κυβέρνηση, πέρα από την αλλαγή στην για την οποία έγινε το συζήτηση, είναι το σκέλος του σημείου 3 των προτάσεών τη, δηλαδή την ευχαίρ Προ έγκριση από του θεσμού τη μεταρρυθμίση, θα του προτείνουμε μέσα. Αλλά αυτοί θα δεχτούν ή όχι. Ναι. Φοβερό. Έτσι. Παρά με το οποίο, εντάξει, και εγώ αυτό βλέπω μια διαφορά, αλλά δεν είναι η διαφορά που θέλαμε. Συγγνώμη. Δεν είναι η διαφορά που θέλαμε. Η, η διαφορά είναι ότι πριν λέγανε κάντε αυτό και, το κάναμε. Τώρα λέμε, και το κάναμε. Ενώ τώρα του λέμε σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό. Τι και λέτε. Και ε, δεν συμφώνουμε. Εντάξει, έχει μια. Τέλο <laughs> <laughs> πάντων, δεν διαβάσουμε όλο το κείμενο. Θα τον εβάσουμε στο πλατεία, ρέτε, το ανεβάσουμε στο πλατήρα Reddit το ολόκληρο κείμενο που έχει ανέβει σε άλλα site. Αυτό που κρατάνε είναι ότι ουσιαστικά ο άνθρωπο ο οποίο συνέγραψε μαζί με άλλου το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για άλλα μα το κενό. Με τη νέα συμφωνία. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι είναι μια συμφωνία για μάτι επισημάνσει εδώ πέρα που κάνουν οι ίδιοι και ότι μόνο προ το τέλο αρχίζει και βάζει τα κάποια θετικά που πέτυχε η Να κοίταξε τα θετικά είναι όλα επικοινωνιακής φύσεως νομίζω. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά κατά τα άλλα εγώ βλέπω ότι έρχεται μία κυβέρνηση ολοκένουρια, φρεσκότατη, με μεγάλη αποδοχή από το λαό που κατεβαίνει στις πλατείες Ο Λαός. για να στηρίξει την κυβέρνηση αυτή, τη συγκυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται το χρέος, αλλά διαπραγματεύεται την αποπληρωμή του χρέους. Mm. Αυτό από μόνο του μου λέει πάρα πολλά πράγματα, μου λέει τα πάντα. Mm. Διαπραγματεύομαι ένα χρέος παράνομο, καταχρηστικό, επαχθές, απεχθές και όλα αυτά και κάθομαι και το διαπραγματεύομαι. Χωρί mm. καν να εξετάσω να δω πόσο είναι. Mm. Αυτό που λέγαμε για λογιστικό έλεγχο του χρέου. Mm. Έτσι, τίποτα από όλα αυτά Και αλλάζω απλώς την ορολογία κάποιων πραγμάτων Και αυτό το φέρνω σαν μεγάλη και τεράστια επιτυχία Απ' τη στιγμή που συζητάω τους τρόπους που θα αποκληρώσω ένα παράνομο χρέος Δεν έχει νόημα να συζητάμε Ναι Το θέμα είναι ότι αυτό που πολύ προβληματιζόμασταν Είναι το κατά πόσο η νέα κυβέρνηση Νομίζω το είχαμε θέσει και στην προηγούμενη εκπομπή με τον Μπαρδούζα, ε, το ότι η ίδια αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία με το που βγήκε, κακά τα ψέματα δημιούργησε μια πανευρωπαϊκή ελπίδα, δηλαδή ποντέμο γέμισε με τον Τόρμου Σπανία, δηλαδή όλη η Ευρώπη γέμισε με κοινήματα με αλληλεγγ, με αλληλεγγύη, μην τυχόν αυτή η ίδια κυβέρνηση τελικά είναι αυτή που θα βάλει τα φόπλακα στην ελπίδα τη Ευρώπη. Είναι πολύ πιθανό. Ε, Τραφείο Έτσι όπω πάνε τα πράγματα μέχρι στιγμή, αυτό δείχνει. Δηλαδή μην χρησιμοποιηθεί η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις διαπραγματεύσεις για να κάμψει την άνοδο των δυνάμεων που ανεβαίνουν κατά της λιτότητας σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι υπαρκτός κίνδυνος. Βέβαια είναι υπαρκτός ο κίνδυνο. Και σου λέω, εγώ θέλω να ελπίζω ότι όλο αυτό μπορεί να είναι μια στρατηγική κίνηση, στρατηγική κίνηση και τα λοιπά. Γιατί βλέπεις ας πούμε ότι παραδείγμα παραμένει το, πώ λέγεται, αυτό το ταμείο διαχείρισης Ακινήτων του δημοσίου. Όχι μόνο των ακινήτων, που είναι όλε εκτό περού του Ταϊπέδου, ενώ. Το Ταϊπέδου, α πούμε, παραμένει ω έχει. Ε, ο Γεωργίου παραμένει στην Ελστάτ, χαλαρά και ωραία, δεν τρέχει τίποτα. Ε, η, η, βγαίνει ο άλλο και κάνει δήλωση και λέει: Η εξόριξη σκουριέ θα συνεχίσει. Οι ιδιωτικοποιήσει που έχουν γίνει δεν τι πειράζουμε και τι άλλε θα τι διαπραγματευτούμε. Και κάτι τέτοια πράγματα. Ναι. Τελικά που το ελληνικό, α πούμε, την παράση, εταιρεία, τη γνωστή κτλ οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω το να προσπαθήσει στρατηγικά να κάνει μια καθυστέρηση και να δηλαδή, περιμένει αν α πούμε ε, πραγματικά το παίζουνε για, για να φέρουν την ανατροπή, ε, του βάζω το καπέλο. Δηλαδή θέλω να σου, δηλαδή, να σου, πω, να σου πω τι δηλαδή, σκέφτομαι. Ότι, δηλαδή, να σου πω, τι... Είναι, yeah. ότι είναι κομμάτια του συστήματο των ολιγαρχών, τη ε, ε, ευρωπαϊκή ολιγαρχία και τη παγκόσμια. Δηλαδή να σου πω τι σκέφτομαι. Άμα το ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε, πήγαινε τελικά, όντω επιθετικά και δεν τα κατάφερνα και δεν είχε και το λαό μαζί του. Γιατί κατά ψέματα κανεί δεν μπορούσε να το λαό ότι όταν κάνει αντίσταση θα γίνει και η Βενεζουέλα. Με την καλή... Και εγώ το λέω... αυτό το λέω δεν το λέω ο Γεωργιάδης, γιατί η Βενεζουέλα είναι περήφανος. κράτος και περήφανο λόγος και περήφανο κυβέρνεσαι. Παρένθεση, όλο στοιχείο του δολοφονήθηκα χρόνο πέθανε σε επεισόδες στη Βενεζουέλα και έχουν ξεκινήσει αναταραχές και αντιδράσει. Αφού δεν υπήρξε αυτή η προεδοποίηση, άμα έσπαγε τα μούτρα του λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαινε δυνατά και έσπαγε τα μούτρα του. Δεν δε θα έκαμθε αυτό τι υπόλοιπε δυνάμει που ανεβαίνουν στην Ευρώπη, Δεν θα μπορούσε στρατηγικά ο ΣΥΡΙΖΑ να καθυστερεί για να περιμένει τι υπόλοιπε δυνάμει. Μπορεί, <συσιαντή> εγώ θα περιμένω να. Εγώ δεν εγώ, λέω εγώ, εγώ, εγώ, ο λαό και το κίνημα να περιμένει να δει ποια είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, <συσιαντή> <συσιαντή> εμεί αποφασιζόμαστε και συζητάμε <συσιαντή> πράγματα, έχουμε προτάσει να σου κτλ. Αλλά ε, περιμένω να δω τι κινήσει. Δηλαδή, εάν βγει και δηλώσει ότι κάνει λογιστικό έλεγχο, που σημαίνει αυτό ότι η Τράπεζα τη Ελλάδα περνάει στα χέρια. Του κράτου μέχρι να ολοκληρώσει ο έλεγχο, βραδεύτε. Λοιπόν, κλείνει τα παράνομα κανάλια και αρχίσει και ενημερώνει το λαό και του λέει τι γίνεται και τι πρόκειται να συμβεί. Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και μπορεί να ρωτήσει και το λαό, αν θέλει. Να μην πάρει την ευθύνη τέλο πάντων, βραδεύτε. Να βγει και να ρωτήσει το λαό και να πει: Αυτά είναι τα δεδομένα. Θέλετε να το κάνουμε, να γλιτώσουμε το δημοψήφισμα που λέγανε εξ ναι, εγώ το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Άμα το δημοψήφισμα δηλαδή, δεν είναι ευρώ και εάν είναι... Αλλά ο κόσμο δεν ενημερωθεί για το τι πραγματικά συμβαίνει και το τι πρόκειται να συμβεί σε περίπτωση που έρθει η ρήξη, α πούμε, με του ε, απέξω κτλ. Να ξέρει ο κόσμο ότι ξέρετε θα συμβεί αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Εμεί έχουμε αυτό και αυτό το πρόγραμμα κτλ. Σε άλλη περίπτωση, δηλαδή που δεν έρθουμε σε ρήξη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό και αυτό. Δηλαδή, σαν χώρα έχουμε τελειώσει, ήδη είμαστε πρωτοεκτορά του ας πούμε, απικία, χρέους κλπ. Θα συνεχίσουμε έτσι, θα χάσετε τις περιουσίες, θα γίνει, αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Στην άλλη περίπτωση θα περάσουμε ένα διάστημα με δυσκολίε, όμως θα τα καταφέρουμε και θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτό. Και τότε... Εγώ, δεν, και πιστεύω ο Λαός. Ο Λαός. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ελλάος θα το καταψήφιζε. Όχι βέβαια, αν είναι ενημερωμένοι. Και χωρίς να, εγώ πιστεύω ότι και με, τη, με τον αέρα και το ρεύμα που είχε το ΣΥΡΙΖΑ τι πρώτε μέρε, δεν υπήρχε περίπτωση να θέσει και να πει Μα ζητάνε νέο μνημόνιο. Mm. Θέλετε νέο μνημόνιο, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ούτε ευρώ δραχμέ γιατί αυτό το συνεκδιαστικό. Mm. Άμα, ναι. άμα πήγαινε έτσι. Είναι αλλαπαπαπανδρέο δημοψήφισμα. Mm. Άμα πει Συμφωνείτε με αυτό το οποίο μα προτείνανε. Ναι. Το θέλετε, δεν πιστεύω το ο λαό mm. θα έλεγε Ναι, το θέλουμε. Mm. Όπω δεν είπε γιατί οι λαοί συνήθω παντάνε περήφανα. Σε αντίθεση με τι κυβερνήσει συνήθω η λα Φε, ε, μαζί, πλάι-πλάι, την ίδια μέρα την επόμενη μέρα. Τι, με τη... Θα μου επιτρέψετε σε διακόψω λιγάκι, να χαιρετήσω εγώ του αγνοτέ. Μας φεύγει. Αν υποχρέωση, θα πρέπει να φύγω. Αν είναι ανηλημένη. Σουέχομαι, λοιπόν, καλή συνέχεια. Μαξ. Καλή λευτεριά. Ε, σε μισή ώρα ξεκινάει αυτή η συγκέντρωση στην Αθήνα, είπαμε. Καλό είναι, και καλό να δημιουργούνται δυνάμει. Έτσι, και... αυτά. Και, και τα λέμε λίγα σύντομα. Λίγα σύντομα. Nicht. Und wenn die verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Έτσι έως η εκπομπή πλησιάζει λίγο λίγο προς το τέλος Είχαμε σημαίνει τον εχθρινό, για αυτόν την αναβήξαμε και παραπάνω Μαζί με την δήλωση του Μανώλη Γλέζου που είχε τεράστια βαρύτητα Λόγω του ποιο είναι ο γλέζο, Τεράστια βαρύτητα Έχει και το κάλεσμα του Μίκ Θεοδωράκη Όπου απαιτεί Από την ελληνική κυβέρνηση Να απαντήσουν όχι Στον Άιν του Σόιμπλε Γράφω Μίξτο Δωράκης, διάβασα σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το άρθρο του Δελαστήκ με τίτλο Του Σέλιωσαν οι Γερμανοί, που επιβεβαιώνει τις αντιρρήσεις μου για τη συμμετοχή της Πίθας σε εκλογές της 17 Ιουνίου του 2012, γιατί όπως είχα δηλώσει τότε, πίστευω ότι ο στόχος για μια κυβέρνηση της αριστεράς μέσα στον υπάρχοντας συσχετισμό δυνάμεων αποτελεί πράξη αντιχοδιοτητητητική τόσο για τον ελληνικό λαό όσο για την ίδια την αριστερά. Η εικόνα που σχηματίζει κανεί από αυτό το άρθρο είναι εκείνη του άτυχου εντόμου που από λάθο πέφτει στα δίχτυα της αράχνης, ανήκει να την δράσει και να σωθεί. Όπως είναι γνωστό, από την εποχή που τέθηκε η προοπτική του ευρωπαϊκού προσανατολισμού για τη χώρα μας υπήρξε ο μοναδικός αριστερός ευρωπαϊστής όταν οι άλλοι Πασόκ και Σύμπασοι αριστερά θεωρούσαν, μαζί με τον Άτο φυσικά, συνδικάτο του εγκλήματος. Τότε όμως είχαμε να κάνουμε με μια διαφορετική Ευρώπη στον αντίποδα της σημερινή. Όταν η Ευρώπη άρχισε να παίρνει τη σημερινή της μορφή ήταν φυσικό να αλλάξω και εγώ τη στάση μου απέναντί της και να συνδέσω το σημερινό αρνητικό της πρόσωπο με τις αδικίες, τι προσβολές και τα εγκλήματα που έχει διαπράξει η Ευρώπη απέναντι στο λαό μας τους δύο τουλευταίους αιώνες και να θέσω στον εαυτό μου το ερώτημα πιο βαθμό Ποιο σημείο θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να εισπράττουμε προσβολέ και απειλέ και πάση φύση εγκλήματα από μια Ευρώπη στην οποία δεσπόζουν οι τράπεζε για τα συμφέροντα τη Γερμανία που είχαν αναδεικτήσει κυρίαρχη δύναμη με ακόρεστες ορέξει και με στόχο τη την υποταγή των λαών τη Ευρώπη στη θέλησή τη. Η απάντησή μου ήταν: Φτάνει πια. Όταν η Ευρώπη άρχισε να παίρνει, αν ναι, το διαβάσαμε αυτό, το πρόβλημα όμω ήταν με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε το 9 του Σόιμπλε με το δικό μα όχι. Όποιο έχει διαβάσει την ομιλία μου στην Ακαδημία Αθηνών, Η Μόνη Λύση, θα δει μεταξύ άλλων ότι ο λαό μα που ζει πάνω στο πετσί του τι προσβολέ των Φράγκων, όπω ο ίδιο ονομάζει του κυρίαρχου ειδικοευρωπαίου και του Αμερικάνου ημυραλιστέ, ξεσηκώνεται, στην ουσία πολύ δύσκολα. Και αυτό γιατί οι Φράγκοι από την εποχή των Βαβάρων. Φρόντισαν να σχηματίσουν ένα κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό σύστημα που τις εκπροσωπεί 100, 100% με σκοπό τον απόλυτο έλεγχο του λαού μας σε όλους τους τομείς και σε όλα τα μέσα, ενώ παράλληλα έχει διαμορφώσει ένα σύστημα εξουσίας, εκφοφισμού και ελέγχου. Στρατός, αστυνομία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, με στόχο να τον διαμορφώνει, δηλαδή να τον παραμορφώνει στα πλέον ευαίσθητα σημεία του, δηλαδή στη σκέψη, στις συνήθειές του, στο ήθο του, εξωτερώνοντας την ιστορική πολιτική του μνήμη, γεγονός που στην ουσία δημιουργεί ένα καθολικό δέος και την πλήρη κατάληψη κάθε αντίθετης προς το ιδέας ή ακόμα και πράξης. Σήμερα, τα μνημόνια, σήμερα, με τα μνημόνια, οι Φράγκοι κατόρθωσαν να πτωίσουν περισσότερο ακόμα και από την γερμανική κατοχή τους συμπατριώτες μας. Να όμως, πολλός μας ξεσηκώθηκε με το πρώτο μνημόνιο, με τη μορφή των μεγάλων και συνεχών συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Λίγο πιο πριν, το Δεκέμβρη του 2010, έγινε ομιλία μου στο Κακογιάννη. Τι δήλωσα τότε, Ότι αποβλέπω σε ένα κίνημα εδαιών. Στη συνέχεια, μετά την ξαφνική ανάπτυξη της πίθας, ενέδωσα στις πιές για την δημιουργία πολιτικής κίνησης με οργανώσεις κλπ. Αυτό ήταν το μεγάλο μου λάθος και το ομολογώ, τα γεγονότα είναι γνωστά και περί πανέλθο. επανέλθω. Όμως, οι αρνητικές εξελίξεις που ακολούθησαν μου δίνουν τόσο το δικαίωμα να πω ότι η αρχική μου άποψη, δηλαδή το κίνημα ιδεών, ήταν ορθή. Τόσο ορθή ώστε σήμερα να επανέρχεται διερμήτερε, θα έλεγα ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις που φανερώνουν ότι ο λαός μας αγνοεί ή θέλει να αγνοεί το παρελθόν. Ενώ ενώ για το παρόν και για το μέλλον είναι παγιδευμένος από τη γοητεία του συστήματος που, όπως είπα, σύμφωνα με το άρθρο του The Lastic, αυτή η γοητεία οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην αγκαλιά της αράχα. Κι όμως υπάρχει ελπίδα. Και αυτή είναι να βγουν οι ηγέτες του ΣΥΡΙΖΑ, να βρουν οι ηγέτε του ΣΥΡΙΖΑ τη δύναμη, να πούν έστω και τώρα, όχι στο 9 του Σόιμπλε, να οχυρωθούν στην νομιμότητα που προσφέρει η στη Βουλή και να στραφούν. Αποφασιστικά στο λαό και τον εθνικό μα πλούτο, που κακώ, πολύ κακώ, τον αγνοούν επιδεικτικά. Οχυρωμένοι πίσω από τη δύναμη του Ηνωμένου λαού να προτείνουν κοινοπραξίε για την αξιοποίηση του εθνικού μα πλούτου, με αντάλλαγμα τι οικονομικέ συμφωνίε που θα μα απαλλάξουν μια για πάντα από τον θανάσιμο αναγκαλισμό των δανειστών μα. Θα πρέπει όμω να ξεκινήσουν αποφασιστικά να καταργήσουν ανάμεσα, άμεσα όλα τα μέτρα των μνημονίων ξεκινώντα από την υποκατάσταση τη εθνική μα ανεξαρτησία για την οποία άκουσα ως... δεν άκουσα ως τώρα να γίνεται λόγος. Αγαπητέ Αλέξη, μου έγραψες περί λίγες μέρες ότι είστε έτοιμοι να ματώσετε. Με τα μέτρα που σου προτείνω δεν πρόκειται να ματώσετε, ούτε εσείς, ούτε ο λαός μας. Θα περάσουμε ίσως δύσκολες μέρες μαζί, αλλά σκέψω ότι ζούμε στο 15 και όχι σε εκείνες σκοτεινές και πόδινες εποχές που ξένοι και ντόπιοι εξουσιαστές μας, αλ... μας αλώνιζαν ανεμπόδιστα γιατί δεν υπήρχε απέναντί τους σταματήσει. Σε αυτόν τον νέο δρόμο που σου προτείνω, δεν θα είμαστε μόνοι μας. Ο παγκόσμιος χάρτης έχει αλλάξει. Η διεθνή σκηνή γνώμη είναι μαζί μας. Και στο κάτω-κάτω, κανείς, ούτε στην Ευρώπη, δεν μας εμποδίζει. Νομικά το εννοώ, να συνάπτουμε οικονομικές συμφωνίες προς το συμφέρον της χώρας μας. Αυτό το κείμενο του Μικ Θοδωράκη ήταν το οποίο οδήγησε στο σωστό για μένα επικοινωνιακό χαρτί του Τσίπρα να στεναντηθεί μαζί του στο οποίο ο Θοδωράκης πολύ σωστά του είπε ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ότι έχει μαζί του την πλειοψηφία του ελληνικού λαού Αυτό το κείμενο Θοδωράκη όμως τον καλεί να σκεφτεί σοβαρά αυτή την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που έχει μαζί του και να περάσει στην αντίσταση Σα είπα ότι και εγώ ελπίζω στην αντίσταση. Φίτα. Δεν χωράει αμφιβολία, φίλοι του πλατεία Ρέντιο, υπάρχει κυβίστηση σε τη αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Δεν χωράει αμφιβολία ότι έχει δίκιο ο του έλειωσαν η Γερμανοί. Φίτα. Έχει δίκιο και ο Μίκη, έχει δίκιο και ο Μανόλη ο Γλέζος. Δεν ταυτίζομαι απόλυτα με τη δήλωση του Νότι Μαριά Η οποία λέει ότι έχουμε μια νέα μνημονιακή κυβέρνηση Αυτό το δούμε Παρ' όλα αυτά Κρατώ τις επιφυλάξεις Φτάνουμε στο τέλος του πλατεία Radio Η δεισιογραφία τρέχει Ο Ντράγκη κάνει λόγο για αγορά ελληνικών αμολόγων Από την ΕΚΟΤΟΥ μόνο με τήρηση του προγράμματο. Ο Νότης Μαριάς στο Ευρωκοινοβούλιο αντέδρασε και τον διέκοψε η κυρία με το σφυράκι που διακόπτει τους υποβουλευτές. Στην πρόβα ψηφοφορίας που έκανε η γερμανική κυβέρνηση πέρασε η παράταση του προγράμματος με 22 όχι από το κόμμα των Χρυσανδημοκρατών. Ο αντιπρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών που έχουν μάθει να είναι η ουρά των χριστιανοδημοκρατών, ο γερμανός πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών, λέει «Αν η Ελλάδα θέλει να μείνει στο ευρώ, θα πρέπει να υπάρξει νέο πακέτο με τους ίδιους όρους». Οπότε, νέο μνημόνιο. Ο Στουρνάρας, που ειλικρινά δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον θέλουν και τον κρατάει ακόμα στη θέση που είναι στην τέτοια της Ελλάδος, Λέει να προχωρήσουν οι δικοποίησεις και οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο. Αν ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης είδαν αυτή τη φάκα η οποία ήθελε τα ATM κλειστά και το λαό να διαδηλώνει όχι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ του Τότε ίσως να θεωρήσουμε την κυβίστηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ μια έξυπνη στρατηγική κίνηση. Έχω την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε όμως την πολιτική δύναμη και να ενημερώσει πραγματικά το λαό και να τον φέρει αντιμέτωπο ακόμα και με τα κλειστά ATM προκειμένου να κερδίσει την ανεξαρτησία του. Ο διεθνής τύπο γράφει η Ισπανική Ελπαΐς, η Γερμανική Ευρώπη επιβλήθηκε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αίσθηση και η ΕΛΠΑΗΣ δεν είναι καθόλου συντηρητική εφημεριότητα. Η Διβέλτ, η γερμανική φυλάδα με το γνωστό γερμανικό της τρόπο λέει η Ελλάδα θα πρέπει να θάψει τα όνειρά της ενώ κάνει λόγο για πατρική φροντίδα τους Σόιμπλες στη νέα κυβέρνηση. When we are το Focus λέει ότι ο Dyson απείλησε Απήλησε ευθέως το βαρουφάκι Λέγοντάς του ή αυτό ή τελειώσαμε Ενώ πάνω το κεφάλι του Είχε τη σπάθα τον κλειστό ενέτεια Το γερμανικό τύπο γράφουν ότι ο Τσίπρας ρισκάρει με τη Νέα Συμφωνία Μια εξέργεση των ακροαριστερών My Δεν καταλαβαίνω γιατί ήδη το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει απαντήσει στα δημοσίευμα του γερμανικού τύπου που κάνουν λόγο για άκρα αριστερά. Το, το New York, το παραδικού New York κάνει λόγο για θάψιμο από πλευράς της κυβέρνησης του ισχυρότερου διαπραγματευτικού όπλου το οποίο θα ήταν η πάψη πλήρωμων. <Τι>... Σα διαβάζω το δημοσιεύματα του εθνούς τύπου για ένα συγκεκριμένο λόγο. Η ΣΕΛΠΑΗΣ έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι μια εφημερίδα η οποία στήριζε μέχρι τώρα και κάνει λόγο για γερμανική Ευρώπη που επιβάλλεται ενώ ο Αμερικανικό τύπο όταν σου λέει ότι δεν διαπραγματεύτηκε σε αρκετά ο οποίο δεν είναι ριζοσπαστικό τύπο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι σαν να σου λέει ότι για τα δικά του συμφέροντα θα έβαζε παραπάνω πλάτη στην αντίσταση τη Ελλάδα όταν λοιπόν. Σου κουνάει το μανίκι για έλλειψη ριζοσπαστισμού για μαρκανική πλευρά, κάτι δεν κάνεις καλά. Οι Ανέλ θα ζητήσουν εξαστική για το μνημόνιο. Θέλω να δω ποιοι θα την υπογράψουν. Πιστεύω ότι οι επικοινωνιακούς και μονολόγους το ΣΥΡΙΖΑ θα την δεκτεί. Και η Νέα Δημοκρατία πλέον δεν έχει να χάσει κάτι. Και ίσως την πλέον έξυπνη πολιτική κίνηση να την κάνει το κουκουέ αυτή τη στιγμή, το οποίο ε, ετοιμάζει, καταθέτει νομοσχέδιο για την κατάργηση του μνημονίου. Και καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ και γενικά τις μνημονικές δυνάμεις να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο με ονομαστική ψηφοφορέα. Ντάζεστε τη ξεφτύλα που θα πάθει η κυβέρνηση αν δεν υπερψηφίσει την BGW. Περνά, το kuku με αυτή την έξυπνη κίνηση περνάει χιλιά στο λαιμό του ΣΥΡΖΑ για τον Ανέλ. Γιατί αν υπερψηφίσει την κατάρριξη του μνημονίου, θα είναι μονομερή ενέργεια για του δανειστέ μα. Αν δεν την καταψηφίσει, θα γελάσει κάθε πικραμένο. Γεια σα, μπείτε του πλατεία Ρέτζιο. Γεια σα, γεια σα. Φτάσαμε στο τέλο τη σημερινή Παx Gamanic. την τραβήξαμε πολύ σήμερα, είχαμε τον νυχτερινό μαζί μα. Κάναμε μια κουβέντα πολύ ωραία. Είχατε καιρό να ακούσετε, πιστεύω, τον νυχτερινό τύπο. Μου φαίνεται ότι ακολουθεί η εκπομπή καψινή του το δείκτρο φαντάρων Σπάρτακος με τον Νίκο Αργυρίου. Θα ενημερωθείτε από, το... από τη σελίδα του σταθμού. Γεια σας.